Κατόνενα κομμάπενδε, FM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 Καλή σα κυρίες μου και κύριοι Και καλώς ήρθατε στο Ράδιο Άρτα Είσαστε συντονισμένοι στους 101,5 Κυρίες μου και κύριοι στον τοίχο θα τα πούμε και σήμερα Εδώ Από το Ράδιο Άρτα Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 26814060 για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας να κόψετε, να ράψετε να κάνετε τα δικά σας comes, yeah, Κυρίες μου και κύριοι να στείλουμε την καλημέρα μας και στους φίλους που είναι συντονισμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου εκτός εμβιλίας του σταθμού Στη Κοζάνη, στο ράδιο αετός Radio Eagle Γεια σου Κώστα Καλημέρα Κοζάνη Καλημέρα Καλαμάτα Καλημέρα Αρτεφέμ Στην Κύπρο Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι Μέσω ιερού Ιντερνεδίου Αλλά και σε όσους δεν είναι Όπως λέμε κάθε μέρα συντονισμένοι Καλή τους μέρα και αυτούς τους συντονίζουμε εμείς κανονικά <Καιρια> Κυρία μου και κύριέ μου Και αγαπημένο μου ελληνικό όπουλο <Καιρια> Παρακολουθώντας την ε, Την μετάλλαξη <Καιρια> Την ε, μεταμόρφωση στο κουκούλι της, ε, του σκουλικιούς ε, πεταλούδα δηλαδή του κατήμαυρου γαλαζοπράσινου που έβγαλε με 60% την προηγούμενη Κυριακή πρώτο, πρώτα κόμματα της συγκυβέρνηση γιατί έτσι γουστέρνει ο άνθρωπο, λοιπόν τώρα παρακολουθώντας τη μετάλλαξη αυτή σε ηρόιζ ανατροπή εν αναμονή λοιπόν μας τα έχουν κάνει τουμπάνο όταν λέμε τουμπάνο τουμπάνο πάνω από τέσσερις μήνες κρατάει η Ελληνίμου αυτή η ιστορία τώρα και έχουν ξεχαστεί όλα νοσοκομεία, συντάξεις, φάρμακα, τα πάντα έχουν ξεχαστεί η Ελληνίμου και από Δευτέρα βέβαια όσον Σονούπο εκτός και να ανακαλύψουν κάτι άλλο λοιπόν θα ξεκινήσουν πάλι τα προβλήματα μέχρι τέσσερις μήνε και βάλε τώρα δεν έχουμε προβλήματα είχαμε χαρούλε, είχαμε ζεϊμπέκικα, είχαμε τρελίτσε είχαμε πρώτη φορά Λοιπόν είχαμε, έχουμε διάφορα Από Δευτέρα τα ωραία Γιατί θα τελειώσει Βέβαια θα μου πεις αν είναι και καμιά εβδομάδα και βάλε που θα ασχολούνται με την πρωτιά του Αλέξη και το ότι θα ζητάει ο Αλέξης να φύγουν και θα του απαντάνε αυτοί που να πάμε ρε καραμίτρο την προηγούμενη Κυριακή πήραμε 60% κάτσε τα αυγά σου να γένετε όχι τίποτα άλλο δηλαδή επειδή ο φίλος μας ο λατρευτός μας Αλέξης μας μίλησε για μακιαβέλη απ' την Ιταλία Γι' αυτό, γι αυτό το αναφέρουμε όχι γιατί που κανένα άλλο λόγο δηλαδή <Τι> Πάντω, κυρία μου και κυρία μου, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Απλώ η ιστορία δεν έχει αλλάξει στην Ελλάδα στο ελάχιστο. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, πριν πάρα πολύ καιρό σα είχα πει την ιστορία τη Γριάς πριν πολλά χρόνια που πήγε στα Γιάννενα, ε, πήγε στι 12 η ώρα το μεσημέρι και απαιτούσε να ανοίξει η κάλπη εκείνη τη στιγμή διότι έκανε λάθο και αντί να ρίξει το ψηφοδέλτιο μέσα έριξε το πεντοχύλιαρο που τις είχαν, την είχαν λαδώσει τη γριά, να ψηφίσει το κόμμα που την είχαν λαδώσει. Ε, λοιπόν. Πήγε... Φυσικά και γελάσαμε τότε <Κι> Τώρα λοιπόν ε, Σε αυτές τις εκλογές Μην ε, τρελαίνεστε ε, Συνέβη το ίδιο πράγμα στα καλά <Κι> Ο ταλέπορος ψηφοφόρος Μαζί με το φάκελο που πήρε, πήρε Διπλωμένο και σταυρωμένο το ψηφοδέλτιο Του βάλε και ένα 50 ευρώ Ο, ο σωτήρα, Αλλά <χι> δεν το έριξε το, Δεν το <χι> καταλαβαίνεις Λοιπόν και έριξε και το 50 ευρώ Μέσα, ψηφοδε... μέσα στην κάλπη στα καλά βρύτα Και φυσικά τώρα ήταν Τι να κάνει ο άνθρωπος Να πήγαινε στο τέλος να το ζητήσει Μουσική Να πήγαινε στο τέλος να το ζητήσει Δεν γίνεται Το δυστύχημα Ελληνά μου Ελληνί μου το δυστύχημα είναι το εξής Για, αυτού, για, για αυτούς που παίρνουν τα 50 ευρώ για, ε, λοιπόν, ότι άκουγε χθε το Σαμαρά που σου λέει ότι το 2020 θα είμαστε ε, πάλι πάμουτυ και τα, και τα Μέχρι το 2020 είναι ξέρω εγώ, 6 χρόνια και 5 που είναι η κρίση 1, ξέρω εγώ 10-11 χρόνια. Το θέμα είναι ότι οι μέντιοι γερμανορουφιάνει Σαμαρά Βενιζέλου, κουρέλα και των οπαδών του, αυτά τα 10 11 χρόνια καλοπερνάνε και το σφαχτίρι το έχει εσύ. Κατάλαβες, λέμε τώρα ότι θα έρθει το 2.20. εσύ, λέμε ρε παιδί μου, κάνει την υπόθεση εργασίας ότι θα έρθει το 2.20. Μέχρι να έρθει λοιπόν αυτό που δεν θα έρθει, λέμε ρε παιδί μου ότι θα έρθει. Το σφάξιμο, την αγωνία, την αναξιοπρέπεια, την, ε, το θάνατο τον ζεις εσύ. Ο Σαμαροβενιζελοκουρέλας και η παρέα του περνάει μια χαρά. Αυτή είναι η ειδοποιώση, μικρή ελάχιστη διαφορά στην ελληνική κοινωνία του δικαίου Είναι ελάχιστη η διαφορά <μμύρ Pakistani> Γι' αυτό λοιπόν τώρα που θα μεταβληθεί σε ρόζι πενταλούδα την Κυριακή και θα κάνει την επανάσταση σου <μύρ Pakistani> Λοιπόν ναι, να το θυμάσαι και αυτό έτσι Τρώνε, πίνουν και γλεντάνε εις του μαλάκα Λοιπόν και αυτή είναι η μικρή διαφορά Ότι αυτή περνάνε μια χαρά mirror, Όταν έχεις αδερφέ μου γεννηθεί ζω, Δηλαδή δη, δη, δη, τώρα σου λέω τώρα τι να σου λέω Τι, τι, τι, τι, τι βλέπουν τα τα, τα τα τα τα Οι οφθαλμοί μας εδώ σε τούτο το στούντιο και τι Ατέλος λοιπόν, ε, πάντως Λοιπόν ε, πάντως κυρία μου και κυρία μου ή, συνεχίζουμε να, να, να πιστεύουμε Ότι μας λένε οι σωτήρες μας Ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ακομμάτισε. Εντελώς ακομάτισες Γι' αυτό ακριβώς ο φίλος μας ο Αλέξης Καλεί τους κουκουέδες να ψηφίσουν Τους Σιριζαίους στο δεύτερο γύρο Έλα ρε παιδί μου Σου ο Αλέξης ο Παναστάτης Λοιπόν, είμα, τι είμαστε ρε παιδί μου Πρωτοξάδερφα <Κατάλαβες>, Κατάλαβες Τι είναι τούτο Λοιπόν, είναι εντελώ ακομμάτιστε. Είναι τόσο ακομμάτιστε οι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Τι έλεγαν οι γκόμενε στην Ιταλία. Ελαιό! Τσαο Αντώνιο Πατέρα! Φώναζαν τον Αλέξη. <Alex. μυρίζει> Αντώνιο Μπαντέρα. <μυρίζει> Αντώνιο Μπαντάλλα, <μυρίζει> ίσω. <μυρίζει> Αντώνιο Μπαντάλλας! Μπαντάλλας μπιδια μπιτσο λέω! Λοιπόν, αεληνάρα μου να μην ξεχάσω να σε ενημερώσω! Τσαο! Αντώνιο Μπαντάλλας! Τσαο! Φώναζαν οι Ιταλίδες! Λοιπόν, και χτύπα και τα χεράκια ο Αλέξης, χαμός έγινε, δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω αυτά τα τραγούδια και τον μπέλα τσαο! Τον Μπελατσάο, ξέρει. Μπελατσάο, Μπελατσάο. Δηλαδή, τι να πει παρακάτω. Αλέξη, εδώ, Αλέξη, άλλο είναι το, σάλ, το φάκελο. Θα ήξερα να τραγουδήσει και τον Μπελατσάο. Αυτά είναι τραγούδια που σε οθούνε σε πράξει. Ε, που ο Αλέξη δεν τι εγκρίνει. Αλέξη! Πάντω, να ευχαριστήσουμε του φίλου ε, και να στείλουμε αγωνιστικού χαιρετισμού στην Ιταλία, διότι οι Έλληνοί μου μα στείλανε το διαφημιστικό του Τσίπρα του. Εμπρός να σαρώσουμε Κοντσίπρας Παρακαλώ Πρόντο Πρόντο έκλεισε ο τηλέφωνο, Πρόντο περικολοζαμέντε Λοιπόν Τι σου λέγα, Να ευχαριστήσουμε τους φίλους Ιταλούς Οι οποίοι μας έστειλαν Το διαθμιστικό του Άλτρα Europa Κοντσίπρας Αντώνιο Μπαντάλλας Τσάου Αντώνιο Μπαντάλλας Λίμονά Ιταλίδες Ρε Αλέξη μιλάμε. Θα την απατήσει την μπατζιάνα Μπατζιάνα είναι η κυρία Τσίπρα Όχτι σε περιμένει μπατζιάνα μου Δεν γίνεται τώρα άμα είσαι Τζέ Εγινε Οι γυναίκες Και καταλαβαίνεις πόσο να αντισταθείς ρε παιδί μου Πόσο να αντισταθείς Παρακαλώ Πρόντο Καλή σου μέρα ποιο. Έλα! Μουσική Για πες! Μουσική Πιο εκλογικό! Ναι, τι! Μπορεί να λειτουργεί και ως καφε παιδί μου! Μουσική τι να... Πού, εδ, εδώ στην Άρτα! Στην Άρτα είναι ανοιχτό! Α, να ρωτήσω, να ρωτήσω you, baby, <laughs> Εντάξει, εντάξει έγινε Γεια σου ρε φίλε Ο Δημήτρης λοιπόν ρωτάει, έχει μία απορία Λέει, είναι εκλογικό, το εκλογικό κέντρο της κυρίας Γιουβα, Γιουβασίλη Ανοιχτό λέει Τι να σου πω φίλε μου τι να σου πω, πού να γνωρίζω τώρα Δεν γνωρίζω, αυτά είναι γράμματα τώρα Και επαναστάσεις που να γνωριζω τωρα δεν γνωριζω αυτα ειναι γραμματα τωρα και παναστάσεις που εμεις δεν τις γνωρίζουμε Αν γνωρίζει κάποιος γιατί είναι ανοιχτό Ίσως για να βγάλουν να κεράσουν Κονιάκ και Κόλυβα, ξέρω εγώ τι να σου πω Θα σε γελάσω Every... Ίσως για να, α, καμιά συγκεντροσούλα Να κάνουν κανένα χασαποσέρβικο <Τι> Λοιπόν, πολλές Να ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε θερμά Τους, όπως λέγαμε, τους Ιταλούς, Συντρόφου του Τσά! Μπέλα Αντόνιο Παντάλα, λοιπόν άλτρο For Europa Βαφανκούλο, λοιπόν μπάστα Σινε μα στείλανε το διαφημιστικό Της ε, Ιταλία, λοιπόν του Τσίτρα και δεν έχουμε παρά να σα το παίξουμε αυτή τη στιγμή να το ακούσουμε όλοι μαζί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρακαλώ πάρα πολύ ακούστε το. I migliori auguri a Pomisco, Crognapolà. Noia alternativa, no, Joan. Minchia. Ya alternativa. Figlio di putanna! Todos los pueblos de Europa. Cazzo. Son l'alternativa. La Pompino. Izquierda. Trombare. Son l'alternativa. La Ma... Αυτά είναι οι προχωρημένα συστήματα Κυρίες μου και κύριοι Προχωρημένα προοδευτικά συστήματα Αυτές είναι οι διαφημίσεις τη προοδευτικούντσας Προοδευτικά ρε Κάπως έτσι είναι στα ιταλικά Ο τσάου Αντώνιο Μπαντάλλας Λοιπόν Το ακούσατε επειδή είμαι ότι Θα το ζητήσουνε Θα τρελαθούνε τώρα οι Έλληνοι Και θα το ζητήσουνε γι' αυτό σας το έβαλα Λοιπόν πάντως Κυρία μου και κυριέ μου από ό,τι θα διαπιστώσατε δηλαδή Μπορεί να ήταν Παρακαλώ Τρομπάρε Τρομπάρε Τρομπάρε Τρομπάρε αριστερούμπο Είναι το τρομπάρε Είναι και στην Ταϊλάνδη να πας Τρομπάρε Σημαίνει η παλινδρόμηση και λοιπά καταλαβαίνεις Οπότε και γι' αυτό το κατάλαβες Το κατάλαβες μπράβο ελληνί μου Λοιπόν τρομπάρε Τρομπάρε αριστερούμπο Λοιπόν τι σου λέγα Μπορεί μέχρι προχθές Να ήτανε κακός ο ναζισμός Ο φασισμός Η Χρυσή Αυγή να πάει φυλακή όλοι Να την κλείσουμε φυλακή Να την κάνουμε Αλλά τώρα χαϊδολογάνεται η Χρυσή Αυγή Τόσο νοτσίριζας Όσο και η νουδού Λοιπόν γιατί πρέπει να καταγράψουν νίκε Την επόμενη Κυριακή Εις τας Κυρία μου και κυρία μου το ότι σε 12 από τις 13 περιφέρειες δημοκρατικότητα οι χρυσαυγίτες θα αποφασίζουν δεν ενοχλεί κανέναν. Εκείνο που θέλουν τώρα είναι να τους ψηφίσουν οι ψηφοφόροι της χρυσή αυγή, τους οποίους μέχρι προχθές φασίστες τους ανεβάζανε οι του τους κατεβάζανε τι δεν τους έρνανε. Μιλάμε για λατρεία τώρα, έτσι. Λατρεία τώρα για τη Χρυσή Αυγή τόσο στην περιφέρεια Αττικής Όσο στο Δήμο Αθηναίων Αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας Όπου οι χρυσαυγίτες Ξαφνικά έγιναν Σαν την αλήκη στο ναυτικό ναι. Χαριτωμένες Τριλιάρες Ελάτε μαζί μας παιδιά Και εμείς εδώ είμαστε Σημασία έχει να καταγράφουμε νίκες Να βάφουμε το χάρτη Για τα προβλήματα του ανθρώπου Ποιος να ασχοληθεί Ω oh, λέξεις Πώ τον είπα με τον άλλον, στρατακούλης ε, Έλα τώρα μιλάμε για κεφάλαια. <laughs> να σε παρακαλώ πολύ. <laughs> έλα πάμε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου. Λατρεμένη η χρυσή αυγή για το... Η κακή χρυσή αυγή τόσο για τον αριστερό... Πάμε αριστερά τσίριζα. Όσο και για τον... Ε, σε παρακαλώ πάρα πολύ να πω ε, Πατριώτη, δημοκράτη... Ελληνούμπο Σαμαρά Και καλά για το Βενιζέλο δεν συζητάμε Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μεγάλε Εκτός από τους Εκατό χιλιάδες Τους οποίους θα στείλουμε διακοπές Φέτος εμείς ρε ε, Θα πάτε διακοπές ρε. Θα πάτε διακοπές μπορεί να μην έχετε Να πληρώσετε το ρεύμα μπορείτε να βλέπετε φάκελο στο γαματοκιβώτιό σα Και να σας πιάνει ταραχή και κεφαλικό θα σας στείλουμε διακοπές. 100 χιλιάδες. Εκτός από αυτά, 1.300.000 εκατομμύριο τρακόσες θέσεις εργασίας είναι έτοιμες. Μας το είπε χθες ο κύριος Σαμαράς στην κατάμεστη αίθουσα στο Μουσείο Ο Βμπενάκη, Λοιπόν, όπου αναλυτικά 225.000 θέσει θέσεις καμαριέρες, σερβιτόρι και ταλιμπάν και ταλιμπάν 315.000 θέσεις εργάτες γη οριχείων και τα λιμάν και τα λιμάν. εργάτες γης ωραία θα φάμε ντομάτα που θα πάει καπνός λοιπόν α, τι άλλο έχουμε σας έδωσα ήδη 315.000 θέσεις εργασία ε, γενικώ θα δούμε εμείς που θα σας βάλουμε τουρισμός θα πήξετε ρε στη δουλειά δεν θα προλαβαίνετε ρε. παρακαλώ Βαθιά ανοιχτωμένο. Είσαι βαθιά ανοιχτωμένο, Είσαι βαθιά ανοιχτωμένο, τη μου, και με συγχωρεί δηλαδή που στο λέω έτσι. <coughs> Ρέση, όταν σου λέει ο Σαμαρά ότι θα δώσει 200-300.000 θέσει εργασίας για ξεσκατιστές, καμαριέρες και σερβιτόρου. Ρε, δεν έχει καταλάβει, δεν είναι ρε, για το δικό σου παιδί. Είναι για το παιδί του άλλου. Yeah, Ει, Κατάλαβες, είναι παστίλες για τον κόλο του άλλου Για, το, για τον μόνο του άλλου Το δικό σου το παιδί τώρα Είναι πριγκυπόπλο Είναι θα το βάλουμε σε μηριές καλές σε, σε υψηλές θέσεις Κατάλαβες, όσο για το αυτό που είπες Πολύ σωστά το συνέδεσες Με τις άδειες που δίνουν Τα λέγα, λέγαμε για τον νόμο που δίνει Για τα καταλήματα για εργάτε γη. Σε αυτά τα καταλήματα που λέγαμε τότε και γράψαμε και στο άρθρο Ποιους θα σταυλίσει εκεί πέρα να στεναχωριέσαι Δεν πρόκειται να βρεις Έλληνα εκεί Θα βρεις Αυγανούς, Πακιστανούς, τους πάντες Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο Άσε μεγάλε, άσε μεγάλε το, ε, Αυτό που αποκαλείται λαγό. Λοιπόν Για μία ακόμη φορά την προηγούμενη Κυριακή Την προηγούμενη Κυριακή έδειξε, έδειξε Τι πραγματικά τον δέρνει στο κύτταρό του τι πραγματικά τον δέρνει στο κύτταρο του, <Ρε>, Ρε ούτε μυρουδιά αγανάκτηση σου λέω, ούτε μυρουδιά δυσαρέσκειας μυρουδιά μιλάμε. Όχι δηλαδή κύμα, ούτε μυρουδιά και σου είπα, ακόμη και στι κουριέ που τους έχουν ξεσκίσει, έτσι είναι το, το, το, το, το, το παράδειγμα του παρόντος για το ξέσκισμα, για το ξύλο, γιατί. Τη... Για τι λοβιτούρε που γίνονται, ο Πάχτα πήρε 47% κοντά 50%. Με καταλαβαίνει, τι, τι μου λε τώρα από εκεί και πέρα, Τι ακριβώ θες να μου πεις δηλαδή, Τσάο Αντώνιο Μπαντάλλα, Άιτε να τελειώσει το πανηγύρι. Αλέξη, το πανηγύρι τελειώνει για κάποιου την Κυριακή. Για σένα αρχίζει καινούριο, βέβαια. Αρχίζει καινούριο οπότε, Άιτε να τελειώσει. Λοιπόν, αν δεν σου αρέσει το σποτ του Θεοδωράκη που, που ε, ουσιαστή, προσβάλλει μάναψα, τη γυναική αφήση, απλά είσαι ανόητος μεγάλε. Ναι, είσαι ανόητος. Δεν μπορείς εσύ ρε παιδί μου ανόητε να κατανοήσεις τον προχωρημένο. Είναι, είναι ανόητοι όσοι αντιδρούν για τα σποτάκια. Αυτό μα το είπε ο ίδιος ο Σωτήρας Θεοδωράκης. Έχω μια ιδέα σήμερα. Και επειδή δεν μπορώ να την πω προφορικά Ίσως την μετουσιώσω σε άρθρο Και τη διαβάσετε Στο Στον τοίχο όπου Είναι αναρτημένο και το χθεσινό άρθρο Οι γεμόνες όποιος θέλει το διαβάζει Λοιπόν Θα γράψω λοιπόν σήμερα Αν είμαι στα καλά μου Ένα αρθράκι η πρώτη μου φορά ε, Σήμερα θα το γράψω επειδή δεν μπορώ να σας το μεταφέρω προφορικά Πρέπει να το διαβάσετε Γιατί ξέρεις όταν διαβάζεις κιόλα όλα και τις δικές σου εικόνες Φυσικό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει, Σίγουρα με καταλαβαίνει. Διότι κυρία μου και κυρία μου Εντάξει Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή Να ε, έχεις βαφτιστεί αντιμνημονίακός Λέμε τώρα Δεν ξέρω σε ποιο κόμμα ανήκεις, ή να είναι αντιμνημονιακοί αυτοί που χειρίζονται τα κόμματα μπορεί ναι, mm -hmm. Θα τρελαθήσει με mm -hmm. Θα, yeah. θα τρελαθεί σου λέω με την πρώτη μου φορά που θα διαβάσει. Yeah. Θα πάθεις πλάκα Άκου που σου λέω Λοιπόν, να σου, δεν μπορεί να είσαι ηγέτης Ας πούμε, αυτή τη στιγμή μιας Αντιμνημονιακής, λέμε τώρα Χέσε ψηλά και αγνάντευε ομάδας Και να έχεις στην Αθήνα Ελεύθερο, ελεύθερο Να, να σουλατσάρει το Γιούγκερ, Έναν από τους ακρευνείς Εκπροσώπους, όχι απλώς Του ναζισμού, του φασισμού Του σφαξίματος που υφίστανται Αυτή τη στιγμή, λέμε Αυτοί οι Έλληνε που το υφίστανται Και να μην έχει στείλει μια ομάδα. Μια ομάδα ρε παιδί μου αντιμνημονιακή Να του κάνουν ένα πρ Το πρ είναι χαρακτηριστικό αρτινών Λοιπόν, εσύ μπορείς στην Αθήνα να του κάνεις Ιουουου, ξέρω εγώ κάτι Λοιπόν, να διαθέσεις από το κοντήλι του κόμματο Ένα καφασάκι γιαούρτια, ξέρω εγώ Ή τέλος πάντων Αποθύμσου σε μια γιαουρτοβιομηχανία για διαφήμιση Να στα κάνουν δώρο Τον έχεις λοιπόν και σου Και λέει ότι μας αγάπησε απότομα π Τσουλατσάρι λοιπόν Το σφαχτάρι αυτό Μαζί με τους γερμανοτσουλιάδες Σαμαροτέτιους Σε εργοτάξια Λέει τα δικά του και τα λιμάν και τα λιμάν, Και καλή εσένα Φυσικά και σε καλή Αφού την προηγούμενη Κυριακή του έδωσες 60% Λοιπόν να τον κάνεις πρόεδρο της Κονομισιόν Αλλά που πάσα τα καραμίτρω Εμείς έχουμε το Altra Europa con Tsipras Altra Europa con Tsipras 700 εκατομμύρια για δάνεια μικρομεσαίων 100 100.000 διακοπές 700 χιλιάδες εργασίας θέσεις 700 εκατομμύρια δάνεια οι μικρομεσαίοι χεστήκαμε στο τάλαρο μεγάλε ορίστε καλώς το Με άρεσε Κοίταξε μου άρεσε αυτό που είπες Λέει ένας φίλος, Έχω όμως μια αντίρρηση θα στην πω Λέει ένα φίλος εδώ Αν είχαν χιούμορ λέει ο Βενιζέλος στο Πασόκ Το κόμμα λέει δεν θα το λέγανε ελιά Θα το λέγανε πλάτανο λέει για να έχουμε κάτι να χαιρετήσουμε την Κυριακή Θα σου πω δεν έχω αντίρρηση Ωραίο είναι αυτό που είπες Αλλά σου πέρασε η ιδέα Να ξυπνήσει το κύτταρο του Βαθιπασόκου Ξέρω εγώ, ρε, παιδί μου, λέμε τώρα και να δει την Κυριακή κάμια <Και> ηλιά. Ειλιά. Παρακαλώ. Πού είναι αυτό Λαγιά. Αχ, ο Λοιπόν, λέω ρε παιδί μου, φαντάζεσαι τώρα, <Τι> να σκεφτεί τώρα ο Βαθυπασόκο. Εντάξει δεν πούμε το δοκιμάσαμε τον Αλέξη Μάσα δεν υπάρχει δεν βλέπουμε φως Ενώ εδώ τα πράγματα είναι Λέμε τώρα πως μπορεί να σκεφτεί έτσι Να σκεφτεί το πατριωτικό μυαλό του Εδώ ακόμα η δική μας είναι στην εξουσία ε, πήγαμε την κάναμε τη βόλτα μας Κάτσε να πούμε Αγγέλα εδώ κυβερνήσεις τον Ατάλο Και με καταλαβαίνει. Με καταλαβένεις. Και να δεις κανένα ποσοστό την Κυριακή Και να, να, να, να σου φύγει ο Κριτσπέταλος You know what means, Chris, Λοιπόν, α, γι' αυτό σου λέω, Ακόβα μην... <laughs> Ακόμα περίμενε. Man. Περίμενε, διότι μπορεί στη διαδικασία Της μετάλλαξη τη μαύρης κατήμαυρη, γαλαζοπράσινη νίκη τη προηγούμενη Κυριακή σε Ροζ να υπάρξει καμία χημεία. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Το πενιντάρι του άλλου που κατά λάθο το πέταξε στην κάλπη. Λοιπόν μπορεί να είναι κάτι μεγαλύτερο για τους πατριώτες ε, βαθυπασόκους mm. Περίμενε σου λέω Παρακαλώ well, uh, least... Ο αγώνας Rates τώρα δικαιώνεται so... uh, baby, Για ποιον για ποιον Ουρμάτι, παιδιά, ουρμάτι! Έλα! Έλα! Έτσι, έτσι, έτσι! Γεια σου, πανιόκ, μηγάλη! Πώ, εντωμεταξύ, αυτά αυτό σου έλεγα λοιπόν για το Γιούγκερ. Είναι ο εκφραστή, ρε παιδί μου. Πώ να σου πω, δηλαδή, τώρα να πω. Ο εκφραστή. Και ένα, ένα, ένα. Αν μετρήσει τώρα του αντιμνημονιακού στην Ελλάδα, είναι περισσότεροι από 12 εκατομμύρια. Ναι, όπω. Α πούμε, επί χούντας, ο πληθυσμό στην Ελλάδα ήταν 8 εκατομμύρια, αντίσταση κάνανε τα 12. Είναι όλοι, και πήραν και σύνταξη. Γιατί ήταν αντιχουντικοί, κάνανε ε, ε, αντίσταση στη Χούντα. Κάπω έτσι λοιπόν και σήμερα είναι και οι αντιμνημονιακοί. Και δεν φτάνει που δεν έστειλαν ένα να ρίξει μια ροχάλα στο Γιούνκερ, ο οποίο μα λάτρεψε. Έχουμε και τον Σόιμπλε τώρα. Μα λάτρεψε, ποιο, ο Σόιμπλε ξαφνικά. Α, αξίζουν οι προσπάθειέ μα μεγάλο σεβασμό. Μεγάλο σεβασμό αξίζουν οι προσπάθειέ μα. Μεγάλο σεβασμό αξίζουν οι προσπάθειέ μα, σου λέω. <συντήρια> Πολύ μεγάλο σεβασμό. Μα λατρεύουν. Εν μεταξύ, ενώ ο 70φεύγα κάνει τα δικά του ε, εξαπλώνοντα την ε, κατοχή στην Ελλάδα, μάλλον εγκαθιστώντας την ε, από άκρο άκρο τη Ελλάδα. Ένα άλλο 75χρονο. Κρεμάστηκε στην πιλωτή της πολυκατοικία Στο κέντρο του Βόλου χθες Γιατί μάλλον από έρωτα Για να ρωτήσουμε τον Μπουμπούκο και τον Βορύδη Από έρωτα θα μας πούνε Ο άνθρωπος ε, 75 χρονών Λοιπόν κρεμάστηκε Τι να κάνει ε, Να σου απαντήσω Σε αυτό Μπουμπούκο και βορίδι Με το τηλεφώνημα ενό φίλου που πήρε Πριν 3-4 μέρες και μου είπε ενώ η συμμετοχή μου στα φάρμακά μου γιατί πρέπει να είναι κάποιες ηλικία ήταν ξέρω εγώ ε, τα 75 ευρώ ήταν 7 σήμερα πληρώνω 45 τα 100 45 ευρώ δηλαδή η συμμετοχή έφτασε στο 60 λοιπόν όριστε. τα Φαφανκούλο ρε Δεν γίνεται να ζει μόνο με μπλε χάπι Γίνεται να ζεις όμως με μπλε κόμμα Γίνεται ρε μεγάλε πως δεν γίνεται Λοιπόν Μεγάλε Αυτά για τον 70χρονο χρονο Λοιπόν και φυσικά ε, Στην Ελλάδα Στην Ελλάδα λέμε τώρα yeah. Πανηγύριοι πανηγύρι, χτες έκαναν ποιοι Ο Γιούγκερ επειδή είναι δημοκράτης Ρε παιδί μου Μας είπε το εξής Ακούστε παιδιά αυτά έχουν πλάκα Γελάστε τώρα Δεν θα δεχτώ λέει να εκλεγώ Με ψήφους αποφασίστες Απαπα Και ακροδεξιού. Δηλαδή μεγάλε τώρα πρόσεξε ε, κύριε Γιούγκερ μου ας, ε, Επειδή σε στηρίζει η Σαμαροπαρέα Ο Μπουμπούκος Ο Βορίδης, Ο Μπαλτάκος Ο Πλέβρης, Όλοι αυτοί είναι, Δεν είναι απλώς ε, Δεν δε, δε, δε, δε, δε είναι ακροδεξιοί και φασίστες Ευτυχώς που μα το ξεκαθάρισες Να ξέρουμε και εμείς αδερφέ Γιούγκερ μην πάμε και σε ψηφίσουμε δηλαδή. Αν πάω, το. Φτάνει στο σημείο. που Δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται. Αχ. Αχ. Ξεκάσαμε και το Μπράβο, Μπράβο. Ναι, το μεγαλολιάκο το Δήμαρχο Πειραιά, το Ranger ο Ranger ο Μιχαλολιάκος Όλα ρε ξεχνιόνται στην Ελλάδα Όταν κυβερνάνε οι νοικοκυραίοι όλα ξεχνιόνται στην Ελλάδα Είδες τι, πόσο ωραία το lifestyle τα κάλυψε όλα με βούτυρο Μια χαρά, αλλά μεγάλε, έπαθε σοκ η Ευρώπη Υπό, αποτρελάθηκε η Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα άμα τριλάθηκε η Γαλλία, α πούμε που η Λεπέν σαρώνει στη Γαλλία Δεν παθαίνουνε σοκ με τη Λεπέν Ναι Καλά, οι Γερμανοί τι σοκ να πάθουνε Αυτοί είναι από κύτταρο φασίστες, ναζίστες Πάθανε κι αυτοί σοκ Με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα Εδώ οπιταξύ μεγάλε μέσα στην εκλογική περίοδο που εσύ τρέχεις με τα χασαποσέρβικά σου με τα μπέλα τσάω μπέλα τσιάο, μπέλα τσιάο, να υποστηρίξεις του πηδί να γίνει δημοτικά 12 από 12 φιλέτα παραλίες βγάλαν στο σφυρί εν μέσω εκλογικής περίοδου το τα της έβγαλε Λοιπόν και μετά από τις αντιδράσεις που επέρχεται με ξενοδοχεία σε αυτές της σπάνιας ομορφιάς παραλίες Απαντά, ναι, πουλάμε Αλλά η πρόσβαση των πολιτών Θα είναι ελεύθερη <laughs> Έλα μωρέ, θα σε τσούξει Λίγο, θέμα συνήθειας είναι Θέμα συνήθειας είναι ε, ε, δεν ξέρω ε, Αν θα καταλάβετε Τι κάνατε με αυτούς που ψηφίσατε Την προηγούμενη Κυριακή Παρακαλώ α, α, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν ναι, ναι, δεν ξέρω λέει ένας φίλος αν το καταλάβαμε αλλά θα το νιώσουμε σίγουρα Βέβαια ένα τρανό παράδειγμα είναι ο Αστέρας ω παραλία Όπου για πολλά χρόνια πήγαινε ο Κοσμάκης και έκανε μπάνιο Και από τη στιγμή που ιδιωτικοποιήθηκε θέλεις για να μπει μια οικογένεια μέσα με ένα παιδί Θέλει πάνω από 100 ευρώ Τέλος πάντων αυτά είναι ψηλά γράμματα Το θέμα είναι ότι θα κατανοήσετε κάποια στιγμή ε διότι μπορεί να μην παίρνετε μυρουδιά τι θα υπογράφουν οι δήμαρχοι από οι καινούργοι, οι εκλεγμένοι και οι περιφερειάρχης με την ανάληψη των καθηκόντων τους για τη νέα πενταετή θητεία αλλά κάποια στιγμή θα το νιώθετε στο πετσί σας δηλαδή με το νερό ας πούμε στην άρτα. Λέμε ρε παιδί μου τώρα Είμαστε τόσο δημοκράτες ρε παιδί μου και έχουμε τόσο δημοκρατική κυβέρνηση λοιπόν όπου... Μόνο αν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του ανασφάλιστου Τότε μόνο θα τον βάζουμε στα επίγοντα των νοσοκομείων Θα μου πεις τώρα ότι άμα είσαι ανασφάλιστος Δεν σε εξετάζει ο γιατρός και πως θα κρίνουν Αν η ζωή σου είναι σε κίνδυνο και τα λοιπά Ρε άχισε το ίδια άλλο Ψήφα και ψόφα να Ψήφα και ψόφα μωρέ Με αυτά και μετά Αλλά σας είχαμε πει για εκείνον τον Πρωθυπουργό τον Πρωθυπουργό Ορίστε παρακαλ Ah, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ευάλωτο. Okay. Ούτε οι παραλίε ούτε τα νοσοκομεία είναι ελεύθερα σε πρόσβαση. Φράγκα. Άμα δεν έχει φράγκα, μεγάλε δεν πα πουθενά. Τελείωσε το θέμα. Τελείωσε το θέμα. Φράγκα. Λοιπόν, τι σου έλεγα λοιπόν, εκείνο ο, ο Ισλανδό εκεί πάνω, ξεκίνησε, ο Πρωθυπουργό, ξεκίνησε τη διαγραφή χρεών για κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Έκανε νόμο ο άνθρωπο. Τον πέρασε στη Βουλή, όπω το είχαμε πει πριν κανένα δύο μήνε στην είδηση που φτιάχνανε εκεί πέρα. Λοιπόν, για, πρόκειται για 70.000 κατοικίε που οι, οι τράπεζε τι είχαν βγάλει στο σφυρί. Λοιπόν, κατάλαβε, και λέει: Αν θέλουν λέει, οι δανειστέ να πάρουν τα χρήματά του, να τα ζητήσουν από το κράτο και θα πάρουν το τρίτο το μακρύτερο, του είπε ο Ισλανδό. Βγάζοντα από εκείνη την εποχή, από το άγχος, από την ανασφάλεια, από την καταστροφή, πάνω από 70.000 οικογένειε. Ε, εντάξει, ε, εντάξει ξέρω ακριβώς το ίδιο Ναι, αναπτύξω Μουσική Αυτό το, το μπουρδέλο που λέγεται Γερμανία Λοιπόν, αυτή η φασιστοχώρα εκεί πέρα Πέρασε τον Καναδά και την Αυστραλία Σε ισροή οικονομικών μεταναστών Αυξήθηκε η ισροή οικονομικών μεταναστών 38% και φυσικά οι μετανάστε είναι από την Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Πάνε όλοι εκεί να συμβάλλουν στο καινούριο γερμανικό θαύμα στην ανάπτυξη και την, ε, του, τε, του τέταρτου Ράιχ. Παρακαλώ. Πονηρούλι. Πονηρούλι. Πονηρούλι λέω. Πονηρούλι. Πονηρούλι. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. Τι τους κάνουν; λέει για τις βιομηχανίες. Ρε, λέει τις πήγανε στην Κίνα. Τι τους κάνουν; Ό,τι τους κάνανε και την το δεκαετία του 50 και του 60. Yeah. Τι, το, τι... Τι να τους κάνουν, Παρακαλώ. Ναι, έτσι έτσι. Η μαγιά αυτή είναι λοιπόν. Τι θα πληρώνουμε και το τρένο να σε πάμε στον Ταχάο. Πληρώνει και μίζα να σε πα στη Γερμανία, πληρώνει και τα εισιτήρια και πας μόνος. Καλά, ποιο να ασχοληθεί τώρα Ελληνί μου με το ότι 45 τουρκικά πλοία αλωνίζουν το Αιγαίο σε χωρικά ελληνικά ύδατα. Και 46 παραβιάσεις εν αέριου χώρου Και, και, και ποιος να ασχοληθεί με αυτά Ρε παιδί μου να πούμε Ποιος να ασχοληθεί με αυτά Ποιος να ασχοληθεί με αυτά Ποιος να ασχοληθεί με αυτά Λοιπόν Η Μιλιόρια Ογκούρη Από Μίσκο Κρόνια πολλά Νο για αλτερνατίβα Νο Ζωάν Μίνκια Για αλτερνατίβα Φίλιο δίπου πουτάνα. Todos los pueblos de Europa Cazzo Son l'alternativa Pompino Izquierda. Trombare Son l'alternativa <totipos> Ma va gola <-fandula. susurra> Allo tu eppipedo άλλο το επίπεδο το μεγάλο ciao Antonio Batalas λοιπόν τι σου Para παρακαλώ Uno πavor di greco Borbolizzate di cipoforo <gülüyor> ehi la jata yeah. uno πavor greco Κόντρα ψηφοφόρο Γιωμάτο ψηφοφόρο Μπουρμπουλιθάτο Τι Φαλκονέρα Μπουρμπουλιθάτο γενικώς Μεγάλε yeah. Πάντως από 1η Ιουλίου Μεγάλε Θα υπάρξει Λέμε τώρα πρόβλημα με τις συντάξεις Και τα εφάπαξ <coughs> Τώρα δεν σε νοιάζουν αυτά Θα έχουν να βγάλεις του πηδί την Κυριακή επειδή κλείνει η στρόφιγγα κρατικής ενίσχυσης στα ταμεία εκεί που τα φάγανε τα φάγανε ρε τα λεφτά το καταλαβαίνεις ότι τα φάγανε λοιπόν από 1η Ιουλία αυτή η αυτη λοιπόν αυτή ήταν μία από τις συμφωνίε που υπέγραψαν όλοι αυτοί που ψηφίσατε τώρα με το μνημόνιο είναι συμφωνία αυτή υπογεγραμμένη τι, τι συνιάζει ένα αφού βγήκε ο Σουτήρας λοιπόν στον αέρα λοιπόν επικουρεικές συντάξει και φάπαξ τα ταμεία χάνουν 500 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο γιατί εκεί τα κατάντησαν Η αρούκοτοι, η αλύσχοροι, οι αχόρταγοι οπότε λοιπόν μεγάλε, τώρα που θα δημιουργηθεί το πρόβλημα θα πας στο Σωτήρα, στο σοτίρα, στο Σωτήρα θα πεις παιδί μου πηδί μου Εγώ μεγάλη δεν έχω να σου πω πολλά Εκείνο που έχω να σου πω είναι το εξή. Τον ελληνικό λαό λοιπόν Όπου βάλανε υποψηφιότητα Με πάνω από 60% Τον εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή Οι Εξίς, Η Βάνα Μπάρμπα Ο Λευτέρης Πανταζής Ο Αντώνης Καφεντζόπουλος Ο Θάνος Βερεμής Η τηλεκριτικό Πόπη Διαμαντάκου Ο Θάνος ο Πλεύρης Ο Αντώνης ο Νικοπολίδης ο Βασίλης Βασιλικός Μιλάμε για όλα προβεβλημένα άτομα ε, Επώνυμα στην κοινωνία Διότι εσύ τα μου είσαι ανώνυμος Κατάλαβες μεγάλε Τώρα το πρόβλημα εκεί στην περιοχή να πούμε Θα το λύσει η Βάνα Ο Πανταζής Και λιμπάν; και Αν αυτή τη στιγμή Δεν είσαι υπεύθυνος Και συνένοχος Στο έγκλημα Ποιο είναι η Ιταλίδα που φωνάζει Τσάου Αντώνιο Μπατάλας. Διότι λέγαμε και τις προάλλες Εκείνος ο γερομπαρμπα Όργουελ Είχε απόλυτο δίκιο Όταν έλεγε Λαοί που ψηφίζουν λαμό για κλέφτες και δολοφόνους Είναι συμμέτοχοι στο έγκλημα <σομίως> <σομίως> Ο, ε, αυτό αυτό. Ναι, ναι. Αυτή είναι η έκφραση η έκφανση της ελληνικής κοινωνίας μεγάλη. Αυτό πέτυχε ας πούμε η πασοκοθή 30 χρόνια. Τι ήθελες δηλαδή Αυτό. Αυτό όλοι μαζί παιδιά στον Μπιζαχτά. Λοιπόν, διότι. Ε, μου, μου είπε τώρα κάτι δηλαδή μου είπε ένα φίλο εδώ τώρα η Βάνα Μπάρμπας μου εκπροσωπή ξέρω εγώ πέρα απ' τα άλλα και τις γυναίκες εντάξει θα σου πω κι εγώ και ο Θεοδωράκης εκπροσωπεί του άντρε. αυτή είναι η Ελλάδα τι θες να κάνουμε τώρα ρε παιδί μου πάνε οι εποχές να πούμε που ήξερε ήξερε καταλάβαινε από κάποια τη δύναμη ο καθένας όχι μόνο που έφτανε που έφτανε τα φτερά του η δύναμή του και τα λιμπ ε, σήμερα και εδώ και πολλά χρόνια Είπαμε δεν έχει σημασία Αν το κίτρινο μπροστά το καφέ πίσω Μέχρι η Πουργάρας Αρκεί να χωθείς του κόμμα Του κόμμα αμα αχουθείς του κόμμα όλα λίνουν δι γίνουν διούλα Τσάο Αντώνιο Μπατάλα Και ε, λέμε τώρα ρε παιδί μου Ας πούμε τον έχουν τον μπάγκαλο και τσαπουνά, τσαμπουνάει Βγήκε χθες ο μπάγκαλος και, το, και είπε ότι όλοι οι δημοσκόποι Τα τρώγανε χρόνια χοντρά από το Πασόκ Και τα λιμπάν και τα λιμπάν Το θέμα δεν είναι Εντάξει δεν ήξερε εσύ τώρα που τα τρώγανε Και ποιους τάιζε Το θέμα είναι τι έχει ταΐσει ρε παιδί μου Αυτό το Πασόκ Τι έχει ταΐσει αυτό το πράγμα να πούμε Τι έχει τα <Το> Mm -hmm. Αλλά ο, ο Βαθυπασόκος εκπρόσωπος του λαού Δεν μιλάμε για τον ψηφοφόρο τώρα τόσα χρόνια Δεν τα βλέπε αυτά ρε παιδί μου Διότι ο ίδιος ως πεντακλίνερ συμμετέχοντας σε αυτοδιοικητικά ε, συμβούλια Συμμετέχοντας σε πολιτικά συμβούλια Συμμετέχοντας στην κεντρική πολιτική σκηνή Δεν τα βλέπε Δεν τα βλέπε Είχε έναν μανδύα αγνότητα που του τύλιγε την ψυχή, το σώμα τα πάντα δηλαδή Δεν τα αυτά Να πει ένα αποσυχαμάρα άντε στο διάλορα δεν αντέχεσαι <Τι> Όχι ρε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή ρε. Οπότε τι μας είπε ο Πάγκαλος τώρα μας είπε κάτι καινούριο <Τι> Λοιπόν βέβαια Όταν το τι, το τι έχετε ψηφίσει πανελλαδικός Δεν λέγεται δηλαδή Δεν λέγεται δηλαδή η ανοησία είναι καταγεγραμμένη Και on camera Και πήγε να ψηφίσει Υποψήφιος δήμαρχος Υποψήφιος δήμαρχος τώρα πήγε να ψηφίσει στη Θεσσαλία Λοιπόν πήγε να ψηφίσει Και ρώτησε τους ε, κλουγικούς Εκεί τους λένε αντιπροσώπους Πειράζει λέει να ρίξω δυο φάκελα Μέσα στην κάλπη Ε μιλάμε τώρα να πούμε δε, δε, Στα τέμπι λέει Όχι που ήταν αυτός Λοιπόν ο υποψήφισε λοιπόν και ρώτησε εμπιστευτικά: Πειράζει που έβαλα μέσα στο φάκελο δύο ψηφοδέλτια. Πρόσεξε! Πήγε και έβαλε δύο, δηλαδή δεν σου λέει να βάλω, δεν έβαζες πέντε, ρε μεγάλε. Να... Έβαλε και ρώτησε: Πειράζει λέει, Γιατί λέει να μην έβαλε, να πάρω επιπλέον ψήφο. Αυτόν λοιπόν τον τύπο πρέπει να το δούμε εκεί. Να πούμε αν θα τον βγάλαν και δήμαρχο. Θα το, σίγουρα θα τον βγάλαν δήμαρχο. Είναι, είναι τρελή η κατάσταση. Έβαλε δύο ψηφοδέλτια στο φάκελο και ρώτησε τον άλλον μετά πειράζει λέει τι να σου κάνω Ναι το απάντησεν μας πέρνεις τη δουλειά εμείς δημοσιεύει ε αυτούς λοιπόν μεγάλε ψυχίζεις δεν είναι αυτό δεν είναι ένα κανόνα αυτός είναι ο κανόνας αυτός είναι ο κανόνας Αμάν ευχαριστούμε Γερμανία! Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγέλα μας Γιατί ο πρόεδρος τη Γερμανικής Βουλής τι μα είπε, η Ελλάδα επωφελήθηκε από την ευρωπαϊκή στήριξη. Ένα τέτοια ακούμε να πούμε και μου έρχεται να πάθω αγκύλωση με τεταμένη τη δεξιά σε χαιρετισμό να πούμε: Χάλια, Χίτλερ! Έλα, ρε παιδί μου να πούμε. Έλα, ρε παιδί μου να πούμε. Έλα. Can I Αυτά μας είπε Α και μας είπε μάλιστα Ότι η νεανική ανεργία Έχουμε πάνω από 60% ανεργία στους νέους έτσι, Οφείλεται στην έλλειψη ανταγωνιστικότητα Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Δεν πρέπει απλώς να στηρίξετε Αυτή την Κυριακή το Τέταρτο Ράιχ Πρέπει δηλαδή να βγείτε ε, Όχι μόνο να το στηρίξετε Να ανάψετε καντήλια Κλέψτε λάδια από εδώ Κλέψτε λάδια από εκεί Να στηρίξετε την πώ τη λένε ρε Let me go on, like Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι τώρα. Με να πούμε για τις εκλογές και για τους απέχοντε που Θα σου πω μια μεγάλη κουβέντα που την είπε ένα παππού. Αν οι εκλογές λύναν προβλήματα σε λαού, θα είχαν κηρυχθεί παράνομες Αυτή την κουβέντα την είπε ένα παππού. Πιστεύει εσύ ότι οι εκλογές θα λύναν προβλήματα σε λαού? Που αποκαλούνται, ξέρω εγώ, δημοκρατικέ χώρε και τα λοιπά, θα λύνανε προβλήματα. Και δεν, το, το σύστημα δεν θα τι είχε κηρύξει παράνομε. Είχε δίκιο ο Παπούς τώρα. Είχε και σ' άλλα δίκιο ο Παπούς Αλλά τι να κάνουμε, <οβλιοθή> Τι να κάνουμε, δεν. <συστά> ποιε εκλογέ, ρε παιδί μου, ποιε εκλογέ. Να, να σου κάνω μια ερώτηση. Βγαλα... Χαλάνε αυτή τη στιγμή για να τρώνε η μέτρη η εκατομμύρια. Και διαφημίζουν ε, για την αποχή μην, μην, μην έχετε αποχή, πηγαίνετε να ψηφίσετε Μην αφήσετε άλλον να αποφασίζει για σας Τώρα θα ρωτήσω εγώ έναν ε, ακρεφνή δεξιό Ο οποίος πάει και ψηφίζει ε, στη γιορτή της Δημοκρατίας Και άλλα τέτοια καρούμπαλα ε, Δεν μου λες ρε φίλε εσύ που ψηφίζεις Εσύ αποφάσισες να σου κόψουν το μισθό Γι' αυτό ψήφισε, να σου κόψουν τη σύνταξη, να μην έχει ασφάλεια, να μην έχει το παιδί σου υγεία. υγεία. Πήρε απόφαση εσύ γι' αυτά. Δεν ψήφισε. Αυτά ψήφισε. Ποιο αποφάσισε λοιπόν, εσύ με την ψήφο σου ή ο Γερμανό, να πούμε, με, το... με την κατοχή του στην Ελλάδα και τους του υποτακτικού <συκλή> του. Μη μα τρελαίνετε λοιπόν. Τα έχουμε ματαπεί, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε μάτα ξαναπεί, να τα μάτα ξαναϊπούμε. Αυτά όλα είναι ο οφερετζέ τη Δημοκρατία. Λοιπόν, για να κουλαντρίζεται το πόπολο, να νομίζει ότι κάτι κάνει κάθε 4-5 χρόνια, ότι έχει κάποια αξία, να παίρνει και αυτό το κοκαλάκι εκεί που του τάζουν ε, να το διορίσουν. Ε, Καταλαβαίνει τώρα να πω Για να κουλαντρίζεται το πόπολο. Αυτό είναι ο φερετζέ τη Δημοκρατία. Οι εκλογέ. Τι, τι είναι οι εκλογέ. Οπότε την επόμενη Κυριακή θα. δεν ξέρω αν πάνε τα πράγματα. Όπως λένε εγώ, Θα είναι ο Αλέξης μπροστά Αν δεν πάνε τα πράγματα όπως λένε Θα είναι άλλοι μπροστά μή και να μπορεί να έχουν και ισοπαλία Θα είναι ανεβασμένοι εγώ τα ποτάμια Η Χρυσή Αυγή Τι να σου πω τώρα Τζερτζελές να γίνεται. Εν το μεταξύ αυτό το τζερτζελέ μεγάλε Το δυστύχημα είναι ότι τον πληρώνει εσύ Και συνεχίζεις να, να πηγαίνει να τους ψηφίζεις Παρακαλώ boom, boom, boom. Ναι, καλά σας. Είναι τέτοια μουσυχία που σπάζεται για την ψήφο. Λοιπόν, που λε, Ελληνάρα μου, αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Άιτε να τσουλήσει η εβδομάδα, να ξαναμπούμε. Γιατί δεν θα έχουν με τι να ασχοληθούν οι χορτασμένοι, αλλά πάρτο γιατί το ζήτησε ένας φίλος. Τρελένετε. Η Μιλιόρια αογγούρη από μίσκο χρόνια πολλά.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 Ha ha ha! Να σου καθαρίζουν <Τοίρα> Τσάου <Αλέξης> Μπατάλας <Τοίρα> Λοιπόν ε, Ελληνάρα μου Αν ακούσουμε ένα τραγουδάκι Το οποίο πάει γάντι στην όλη κατάσταση Και γυρνάμε να κλείσουμε Για ανοίξτε να ακούσουμε παρέα <Τοίρα> Ανοίξτε σας λέω θα χάσετε Και εσύ τώρα τράβα να παλαμακίζεις το Γιούγκερ Η κομμαντατούρα ήταν Από τον αξέχαστο Γιώργο Ζαμπέτα ε, Κυρίες μου και κύριοι Δεν θα μεταφέρω τα χρόνια πολλά Στα πρόσωπα που μου είπε οι φίλοι Μην βρω το μικρόφωνο Αντίθετα χρόνια πολλά Στους εορτάζοντες σήμερα Κωνσταντίνους και Ελενίτσες Να καλά Παξάπαντες Αυτά είχαμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου. Εμείς δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε την υπομονή, την ακρόαση, τις πραγματικά πολύ ωραίες παρατηρήσεις σα και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πέρα για πέρα πολύ καλά. Γεια και χαρά σας! Απέντε, FM STERRE.